Γεια σου, αποστολάκο μου. Γεια σου! Τι κάνεις! Αποστολάκο θα λες. Αποστολάκο, δεν είπα τι είπα. Α, ναι, να το λες. Αποστολάκο. Αποστολάκο. Ε, το είπα, αποστολάκο. Έτσι. Αλλά είμαι λίγο πεσμένο τώρα, είναι Σε βλέπω, σε βλέπω, με πήρε και προχθέσουν το αποστολάκο δεν με είπε. Τέλο πάντων. Είμαι πεσμένο, είμαι εκνευρισμένο. Τι περνά, τι περνά, γιατί. Διότι αυτοί οι λύθοι με την προπαγάνδα που κάνουν οι Αμερικάνοι, αυτοί που σκοτώνουν τον κόσμο και σήμερα παραπονούνται ότι σκοτώνονται παιδιά. στην Ουκρανία δέχονται μέσα στο ιερό κοινοβούλιο της Ελλάδας Δεν μιλήσει αυτός ο διατρίνο. Δηλαδή οι διατρίβοι δεν έχουν τίποτα το κακό, αλλά αυτό είναι. δεν είναι η ε, δηλαδή, Καλά αυτό δεν είναι, απο... είναι ο Θιατρικό, ο... είναι και επικίνδυνο διατρίνο. Ακριβώ Σχηματίζω, κάνω μία προπαγάνη για, για, για, για να λιάνουν το για τον τρίτο παγκόσμιο Πόλεμο. Αυτή είναι η διαφορά μα με όλου και αυτό δεν αντέχουν. Ότι όλοι Και δεν φτάνει αυτό ότι αυτό ζητάει να γίνει στο σαν, στον κόσμο, σε κάθε έναν πατάει σε ένα στον κάλο επάνω να έχουμε λέει δημοκρατία. Αυτό είναι ο πινοσέκτη, είναι ο πινοσέκτη χειλή. Γύρισαμε πάλι στο 1970 πίσω αυτόν τον στερέωσαν ένα Αμερικάνοι επάνω σκοτώντα και 25 άτομα στι διαδηλώσει και ξοδεύοντα. Η CIA 20 εκατομμύρια δολάρια για να μπορέσουν να ρίξουν τον προηγούμενο πέτρο. Με ποιο δικαίωμα θα τα ηγνήθια τα μου να βάζουν αυτό, να... Μιλήσετε μέσα στην ερνική βουλή. Mm. Αγαθιά, είναι τερό όλη η Ελλάδα. Γι' αυτό λέω ότι αυτά που ακούν κάθε μέρα από εσά πάνε χαμένα. Δεν βάζει κανένα μυαλό. Δεν πειράζει και σε πέντε μυαλά να μπουνε. κέρδος είναι. Αποστολή. Η γνώση είναι Έχει μεταδοτική. Όπω και η μαλακία. <laughs> Γεια σα, Μοστολάκο. Δεν σα ήρθω ο εδώ, έστω και ένα χρόνο να το βλέπετε τη μάνα σα. Γιατί εσεί, αλληταράδε, όσοι εκτέλεσαν, εκτέλεσαν του Κομμουνιστές που ήταν όλοι προδότε και απέδευτε. Ε, βέβαια, ήταν, ο ήταν ο οι προδότε ήταν, το ξέρουμε. Συνεργαζόντουσαν με τον κατακτητή, όπω ξέρουμε, ή όχι. Α, Κοιτάξτε. περίμενε, μήπω τα μπερδέψαμε λίγο. Δεν μπερδέψαμε καθόλου. Κατέρεσε μια Ρωσία, μια Με τίποτα. Η ανοησία και σε αυτόν τον πατώ, τόπο μάχρι. και ο χαφιεδισμός. Ο χαφιεδισμός χαφιέδες. δεν καταραίει ποτέ. Χαφιέδες ήτανε πάντα Ξέρουμε ποιοι ήταν οι χαφιεδές, μη μας πείτε. Μήν. Ξέρουμε πολύ μη καλά μήν. τη σωστή πλευρά μήν. της ιστορίας σας. Το τηλέφωνο είναι ελληνικό χρέλι, ακόμα. Ναι, ναι. Να σας πω, προειδοποίησατε τους άλλους να την ακούσουμε. Εμείς που θέλουμε να την ακούσουμε, γιατί δεν είπατε να πάρουμε υπόγλωσια και πήγαμε να σκοτωθούμε στον δρόμο από τη κίνηση. Απ' τη συγκίνηση. Να... Ε, βέβαια, συγκίνηθηκα ρε φίλε, από την απήγηση του φλέζου, το καπάκι ακούω και το μαλλιά σπουρά κουράκου χρώμα και έκλαιγα στον δρόμο και με έβλεπε ο τι Και την τράπηκες Slots. ρε παιδιά, έχει ράβο. Παρακάνω την περίπανση. Εγώ χαίρομαι που σα ακούω κάθε μέρα. Θε να σου βάλω λίγο άδονη εκεί να δει πώ θα τρακάρει. Πολύ! Μη μου βάλει ρε φίλε, γιατί δεν δουλεύω από το δρόμο. Δεν κάνει. Τα βλέπει, υπάρχουν και χειρότερα. Εντάξει, εντάξει. Άρα μια χαρά είσαι με αυτά. Μια χαρά είμαι, μια χαρά. Όταν ο Αϊνστάιν διαμαρτυρήθηκε έντονα στο Βενιζέλο επειδή απόκλεισε του κοκοέδε φοιτητέ. Το ξέρετε αυτό. Όχι. Με αφορμή την αποβολή των φοιτητών από το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Επειδή τώρα λέτε κάτι αριστερά, γι' αυτό σα το είπα. Δεν λέμε κάτι φοιτητά. τέτοια, ναι. Τύπου... Θέλω ένα άλλο. Αυτό υπάρχει, έτσι. Έγινε αυτό. Έντονα διαμαρτυρήθηκε ο Αϊνστάιν στο Βενιζέλο γιατί απέβαλε του κοκοέδε φοιτητέ. Σα το είπα, επειδή λέγατε κάτι αριστερά. Κατάλαβα. πολύ Ενά... Συμβολή. Να είστε καλά!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 Αλλιώς. Είναι κακό σκήμενο ότι εγώ ο καπητάνιος μου όταν, μήθησο, όταν άκουσε εκεί που μίλησα είμαι ο Μαρκόνη Με πήρα <σχήσε> τηλέφωνο και ε, μου δεν τα ναυάγια να που είδα Τα ναυάγια που είδα στο τρίγωνο Βερμούδων λέει έτσι εξηγούνται <σχήσε> <σχήσε> <σχήσε> Τώρα εξηγήθηκαν και τα ναυάγια Τα ναυάγια που κυβερνάνε δεν τα εξηγεί κανεί. Ναι, ναι, ναι, όχι Βλέπω Ε, υπάρχουν πολλά ερωτήματα, χάρηκα ωστόσο, γεια χαρά Hola guapo, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Bien, bien, aquí piso estoy batrida. ¿Y eso es una mierda? En qué faca estamos, amor. Maíz las hizo alguien, una flor, de problema. ¿Eh, dénime aquí ya Τώρα κρίνω εγώ. Άπα. Να σου πω. Δηλαδή, τώρα εσύ ήρθε από την Ισπανία για να δει την παράσταση και έφυγε, Όχι, εντάξει, έκαθα κι άλλη μια φορά. Έλα, μη λε μαλλίε, για την παράσταση ήρθε. Ζήτω το πένθο κάθε Σάββατο στο Σταυρό του Νότου. Ακόμα δίνει χρόνο, μπράβο. Δίνω, λοιπόν, δίνω, τώρα, ακόμα δίνω. Θα δώσω συγχαρητήρια στην κυβέρνηση, γιατί είδε έχουν αυξήσει τι τιμέ τουλάχιστον στου σούπερ μάρκετ σύν 50% από την Ισπανία. Χωρί να αυξήσουν κανένα μισθό. Πολλά συγχαρητήρια. Επίση, θέλω να σου πω ότι η ρουφιανία βλέπω παρέμεινε φτηνή και τι κουκούλε πρέπει που να τι πουλάνε φτηνά. Πλέον δεν τι πουλάνε, όποιο χρειάζεται. Δεν έχει σπίτι του. Α, έχει την αίσθηση δηλαδή. Τι βγήκε αυτή η ότι ήρθα με γκόμενα, μου έχει δημιουργήσει πρόβλημα εδώ. Ωου, Τι είπα να σε χαιρετίσω στα αγγλικά σήμερα, αντί για το καθιερωμένο όλα. Α, εσύ είσαι του όλα. Αλλά... Εγώ είμαι. Ήρθε ο άλλο, ο Κοχώνες. ήρθε ο, ο αμίγκο στην παράσταση. Ήρθε, ναι. Τέλεια. Ήρθε με γκόμενα, βέβαια, Μη μιλιγουρεύεσαι. Όχι, αγάπη μου, εγώ είμαι παντρεμένη. αυτό μπορεί να είναι παντρεμένος. Παντρεμένος. δεν ρώτησα. Oh, oh, oh, thank you, thank you, Apostoli. About what? You, you opened my eyes. I realized he's a fucking bastard. He's he a is pig. a bastard, indeed. Uh, he, he's a he has an affair. Yes, yes, Malaka. yes. I prepared his suitcase. I'm kicking his out of the house. he's cheating you. He's cheating you. Send him back to Greece. Of course, of course. Thank you so much. He take his bungalow and send him back into another parallel. Yeah. Another beach. Another beach. Because Ali Gomena is a beach. Don't open my mouth. <σίλω> Γι' αυτό πλήρωσα αρμαντά για <σίλω> την είσοδο. Για να φάω να σε εδώ και να μου βγάλει φωτιέ. Έλα, μωρή, σιγά, τώρα τι έγινε. Περίμενε, χθε με έβηρε και όλα. Όχι, τίποτα. Άλλα, θα μου αφήνε του μπάτσε, σε μένα, θα μαζέψουμε, όχι αυτήν. Να σου πω, άκουσε στην παράσταση και κάποια πράγματα κατά τη Πατριαρχίας, Λοιπόν, αυτό είναι στην πράξη. Καλά, εντάξει. Θέλει να μου βάλει και πράγματα όμω, λέει. Και πράγματα. Και ό,τι πράγματα γίνονται πραγματάκια. Μπαίνουν πραγματάκια. Καλό είναι. Με βάσα το ελαφικό σα Εντε. Συσύ. Εσύ, κράτω, εσύ. Εντάξει, κάπως μας έφτιαξε η σεξουαλική σχέση, όμως μπορεί την φυντροφική να μην την έχουμε αλλά μάς... ένα, ένα. Εντάξει, την επόμενη φορά περίμενε με διαφορετικό. Θα σε περιμένω πώ και πώς.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 Έγραφα αυτό που πρέπει και αυτό που οφείλω. Για έναν κόσμο που δεν αντέχει, άλλο αίμα να δει. Κάνω τον Ούκραν, αδερφό και έχω τον Ρώσο. Για φίλο, για τα συμφέροντα λίγων, άλλο κανείς μην χαθεί. Απόψε, μήνυμα στα κρατηρίνα θέλω να στείλω. Για εκείνου που ονειρεύονται, πως θα χωρίσουν τη γη. Δεν μένω άλλο στη σιωπή και θέλω να καταγγείλω. να τα ακούσουνε, Ρωσία και Αμερική.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 Γεια σα. Τη ειδήσει τι κάνατε. Την ακριβοπούλου γιατί δεν λέει ειδήσει. Πάτε καλά, κυρία μου. Ορίστε? Τι ώρα την ακούγατε κανονικά. Τι δύο ώρα. Α, και τώρα είναι δυο μιλή, έχετε δίκιο. Ναι. Κούκου! Η ώρα άλλαξε! Πάτε κύριο τον πλακασί και λέει τι διάφορε βλακίε. Εντάξει, δεν σα το λέω μέσα στο χαλάσο, έ. Τη ειδήσει, τι ειδήσει θέλω να ακούσουμε όχι αυτέ τι βλακίε που λέει αυτό. Η ώρα άλλαξε, κυρία μου. Άραξαν οι ειδήσει. Ναι, ναι, όχι. 7 ώρε πίσω. Ναι, η όρξη γίνανε. Ορίστε. Τι ώρα έχει είναι.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 Μετά από το πλακατζί και ναι, λέει ναι. τα διάφορα, αφήστε με να μαντέψω. Ψηφίζεται λαό. Και όχι, καμία σχέση. Μα πως Καμία σχέση. Μα πώ. Τέτοιο μυαλό να πάει χαμένο. Ναι. Κρίμα είναι. πάντως έχετε δικαίωμα ψήφου. Yeah. Α καταλήξουμε εκεί. Από τη μία των άτομο του θανάτου Της φάσης έχουν πάρει Έχτασεις με κόστος κάθε ζωή Και από την άλλη ακούδα Υποσχέται παραστάσεις Για να αποδείξει τους άλλους Πως είναι πιο δυνατοί Και κάπου εκεί στη μέση αμέτως Παρακολουθούμε παρακαλάμε τους θεούς Μήπω μπορέσουν αυτοί Σε ρολοθέα τι βλέπουμε Όμως δεν αντιδρούμε Να σκοτώνουν του λαού Για τα φέντη Έλα! Λοιπόν, Αγό λέει ότι φταίει η ΕΣΥΕ, κακό τη κεφαλή σου. Τι λένε, παιδάκι μου. Για το 40% των ε, Ελλήνων που ψηφίσανε τον Γουρλομάτι, τον Βορύδι, τον Πακογιάννη μετά σε άλλη κατάσταση. Αυτά όλα τα ορφανάκια του στασιακού τη Χούντα τότε. Ξέρει τι θέλω έτσι, αν μπορεί φυσικά. Εάν μπορεί και το κάνει, για την Παρασκευή α πούμε, θα ήθελα να βάλει άδονη, Βορύδι, Πλεύρη και κούλι γιατί όχι, και τη μαμά του την τώρα, με εκείνο το. έχουμε στο τραγούδι να το μιξάρεις και κοκορούκοκος σούπειζα κοκορούκοκο γιαχενί Όχι κοντού πορούκορος σούπειζα περνάεις τι κά παίρνετε μια τουζίνα τάνξ Ένα μισθρί Μα... και μία πλάκα. Ααα, Και αφού ξορχίσετε τον Μάρξ, να τα λέμε όλα. Θεμελιώνεται ατάκα. Να φανταστείσω ότι είχα τη χαρά επειδή είμαι και μεγαλοκοπέλα. Ήταν το πρώτο τραγούδι που βγήκε μετά τη Χούντα. Ο μοναδικό Γιώργο Μαρίνο με το που έπεσε η Χούντα, το πρώτο δεκαήμερο, αν δεν θυμάμαι, αν και ήμουν 9-10 χρονών, ήταν ο πρώτο που του ξεπτέλησε τότε καλλιτεχνικά. Παίρνετε μία του, είναι ένα τάξ. Ένα και... νέε φρεγάτε, τα νέα τι νέε τορπίλε. Και αφού ξορχίσετε τον Μάρξ, το έχω διαβάσει και μόνο. Μάρξ και Λένιν και τα ατάκα. Ο σνεκισμό είναι η μόνη πολιτικά ηθική ιδεολογία. Διαλέγετε ένα πτηνό, ή δυνατόν με δυο κεφάλια. Διπλοσφαγμένο έπεσε ο δικέφαλο. Το στείνεται στον ήμνητο με τα το φτερά του, σαν βεντάλια. Η απάντηση είναι απλή. Δεν έχουμε κομμουνισμό. Καλά γαλήνων χριστιανών. Τη πατρίδα, τη θρησκεία και τη οικογένεια. Πανεβουλής και κλογών Οικονομία το 1974 ήταν κούκλα Έτσι τα έθνοι μόνο ζουν Ταρατατζουμ Θρασίμια Ταρατατζουμ Άντε να τελειώνουμε πια με αυτά τα ιδεολογικά άβατα Καταπληκτικό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 για την προστασία της δημόσιας υγείας στη χώρα. Είμαστε οργανωμένοι και δομημένοι. Τη χώρα είναι θωρακισμένη. Παράσιτα που σκύπουνε στον ίδιο πυρετό. Επιβεβαιώθηκε η πρώτη περίπτωση της νόσου στην Ελλάδα. Ο περιορισμός της εξάπλωσης του κορονοϊού αποτελεί την απόλυτη προτεραιότητά μας. Τα ίδια όμως νούμερα. Δώδεκα φορές καλύτερα από το Βέλγιο το πανηγυρίζουμε! Πραμε φοβωρώ τα φάρματικά για Όμω είναι και το τελευταίο μίλι προς την ελευθερία που πιάνο τι μέρε. Στην δυνατά δεχούμε χωρί τη συνταγή. Όμω ο Κορνιός είναι ακόμα εδώ. Ποτέ δε θα νικήσει την ειρήνη Ο άνθρωπος για άνθρωπο τα πάντα τα μπορεί Όσο πιο καλό το κέντρο τους Τόσο πιο τρελό το μένος τους Για σειρή να είναι η οθόνη μας Καλή μια έξω από το μπαλκόνι μας Κάτω απ' τα νουμπάρια το πολύ κατοικιό Όνειρα μικρό πεδίο Μέσα απ' τα συγκρίνια <συσίλωνο> της ζωής ψάχνουν αγούν My guardian angel is Καλησπέρα Αποστολή ε... Καλησπέρα και σε σένα Καλησπέρα και καλή βραδιά Πρώτη φορά παίρνω Ήσα ένα μία αφιέρωση αν γίνεται Πριν ένα χρόνο έχασα τον πατέρα μου από COVID Ήτανε φαρατικός ο Κροατής σας άκουγε κάθε μεσημέρι Θα θέλα, αν μπορείς και αν γίνεται ένα τραγούδι Του κάτω κόσμου τα πουλιά που του άρεσε και πολύ του Μαστρογιάννη Του κάτω κόσμου τα πουλιά Και τα παγωνιά Με και νύχτα και ντουν μια φορεσιά. Άνθρωποι τρίζουν και αγωνίζουν τα σαγόνια, πήδουν και τρέχουν και σε φτάνουν στα νησά. Πήδουν και τρέχουν και σε Παρακαλώ πολύ κάπου κάπου να βάζεις και τους δύο όρκους. Βάζεις ο... τους δύο όρκους μπας και καταλάβουν τι γινόταν ρε παιδιά και τι γίνεται ακόμα. Ο όρκος των ταγμάτων ασφαλείας. Ορκίζομαι εις τον θεόν των άγιων του των όρκων, ότι θα υπακούω απολύτως εις τας του όνοτατου αρχηγού του γερμανικού στρατού Αδόλφου Χίτλερ.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 Τα αντισύ να σύνα, ψάχνει γιατί για να έχει τριφλά να ακολουθεί Αφγάνιστα, Βιέτναμ, Φωσνία, ΕΣ, Ιουγκοσλαβία Ιδράειλ γνωρίζουν οι δυτικοί, δεν έχει μείνει τίποτα ορθίω την η Παλαιστίνη και η Συρία και εκείνη ακόμα εμορράχη Για Παρασκευή αφιέρωση τραγούδι, άναβηση ό,τι μου ζητήσει. Την, την κόμενο σε, α, Λοιπόν, ό,τι μου ζητήσει, εγώ η πρότασή μου είναι το τραγούδι έχει πολύ ψωμί. Λοιπόν, ό,τι μου ζητήσει, την κόμενο Θεό μου. Τα δικά μου λάθη θα πει για την αύξηση τη βενζίνη. Σκληρή καρδιά θα πει ότι ο Μητσοτάκη έλεγε να γίνουμε ψυχτικοί. Είσαι ο Θεό μου, Θεό που λέγει η Μισελ. Το Α που λέει θα βάλει στον Άδρο να φωνάζει α". Από σένα να γλιτώσω, βάζει τον Τσίπρα να ζητάει εκλογέ και μετά έχει τη Σταυρό και αγκάθη. Είναι ο στεφάνι, βρες και το δικά σου και στο είναι γα... το Είναι γάμπτο το τραγούδι και έχει και ψωμί για ελληνοφρένια Ότι μου ζητήσει εγώ θα σου το δώσω άλλη, το και, το το... και τη σκληρή καρδιά σου, ποτέ δεν τα πικράνω Σκέφτομαι όμως και το νέο παιδί, στο περιστέρι που είναι 20 χρονών Και θέλει να πάει σε μια τεχνική σχολή Για να βρει αύριο δουλειά ως ψυχτικός Είσαι ο σε όχι, ποτέ δεν θα πω Θεό, Σταλτε κύριε Πρωθυπουργέ. Και να γιάσετε, κύριε Πρόεδρε. Αγάπη μου. Τα μωρά μου. Το μπουμπούκο μου. Από σένα να γλιτώσω. Να παραιτηθείτε και να προκηρύξετε εκλογές. Sanagatino, se pati, se borla. What's the hydrophone on the shirt? Kavla. Ne, ja, ja, somos tal vez. Ja, ja,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 Όλοι όμω εργατικά ατυχήματα συμβαίνουν, τα ξέρει αυτά. Αυτά, αυτά είναι. Mm. Και ένα τραγουδάκι για την Παρασκευή, έτσι για τους τρεις ανθρώπους που χαθήκανε. Υπήρχε από του Active Member να το. Θυσία, νομίζω λεγόταν. Ε. Ε, βάλτε την Παρασκευή για να ακούσουμε. Είναι Θυσία σε βρώμικο βομόλαιο. Θυσία, Θυσία έτσι λέγεται. Να είσαι καλά. Κάπου κι εσύ θα έχει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 Αποστόλη, έλα Για σου, σύντροφε, δεν είσαι ρέμος Αντώνης ρέμος Χωμένα χιά, τα βανικά, Αν θες να ζήσεις, ζήσαι με Καλή πεινά Ωραίος, λοιπόν Ένα τραγούδι για την παρασκευή Καινούς θυμητούς, έγινε απόψε Καινούιο τραγούδι, άκουσε το, θα σου αρέσει Όσο πιο κάνω Ο κέντος τους Όσο πιο τρελό Το μένος τους Για σειρή να είναι κάνει μία έξω απ' το μπανκόνι μας κάτω από τα κουμπάρια το πολύ κατοικιό μόνιρα μικρόν παιδόν μέσα απ' τα συγκρήμια τη ζωής ψάχνουν να βουν μια αγκαλιά να του. I